Βήκαν στην πόλη οι οχτρή, του νόμου λύσαν οι Οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου τα μέσα. Μπήκαν στην πόλη οι Οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτρή. Να μας λοιπόν εδώ. Καλέ, πού μου είσαστε. Καλέ, πού σα είμαι. Καλέ, πώ ήρθαν έτσι τα πράγματα. Τρει βδομάδες εκτό αέρα μου λείψατε. Εύχομαι και ελπίζω να σα έλειψα κι εγώ. Θα μπορούσα να ξεκινήσω κατευθείαν με ένα μελαγχολικό εμβατήριο. Από την τελευταία Παρασκευή που ήμασταν μαζί, πήγα στο ταλέπορο δυστυχισμένο. Περικυκλωμένο από πυροβόλα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Έναν κόρνο Καραμπάχ. Πήγα και άκουσα με τα φτάκια μου τον Ταβούτογλου στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, όπου δεν μπόρεσα και να μιλήσω. Και μετά μας έστειλε και να χαρτί να του στείλουμε ερωτήσει. Την ημέρα που του πήραν το κεφάλι και τον αποκεφαλίσαν από πλευρά Πρωθυπουργού, πέρασε μια μεγάλη εβδομάδα κανονική. Εννοώ μεγάλη εβδομάδα μετά πάθη τη. Ήρθε ένα Πάσχα χωρίς χαρά, δεν φάνηκε πουθενά, δεν την είδα, δεν την εισέπραξα όποιος και μου πει το αντίθετο με την εξαίρεση της σύναξης κάποιων ανθρώπων ε, στα χωριά του και στους τόπους πάνω από φαγητό τίποτε άλλο δεν υπήρξε κι κινήθηκα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο που έμεινα εδώ δεν άκουσα ένα ταούλι, δεν, δεν άκουσα μια μουσική, δεν άκουσα πέντε ανθρώπους ε, χαρούμενους δωρα μου για την Ανάσταση. Άκουσα πάρα πολλούς να μιλάνε για την Επανάσταση που πούλησαν, που εξαγόρασαν, που ξέχασαν, που διέλυσαν, που δεν πίστεψαν, που ελπίζουν ότι θα έρθει από μόνη τη κάτι σαν φυσικό νερό, σαν φαινόμενο, θα βρέξει και έτσι θα έρθει και η Επανάσταση. Πέρασαν 153 ψήφι μονομπλοκμενές σε όλα από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ήρθανε τα Panama Papers και ανοίξανε και έχουν και πολλά πολλά αλληνικά ονόματα τα οποία το ξέραμε ότι βγάζουνε λεφτά αλλά και πάρα πολλά που δεν ξέραμε ποτέ ότι είχαν τόσα λεφτά. Τόσα πολλά ώστε να αναγκαστούν να τα κρύψουν στην άλλη άκρη της γης, στο Μπανάμα, τη γη, στον Παναμά, δίπλα διόρυγα, για να έχουν και πέρασμα. Εξαιρετικά εύκολο. Έρχονται οι πανελληνίε εξετάσει με παιδιά που δεν ξέρουν ούτε τι δίνουν, ούτε πώ δίνουν, πόσο το δώσουν, για να είμαστε σαφεί. Είναι οι πιο επισφαλεί ψυχολογικά λόγω των αλλαγών που πέσανε πάνω του. Ε, πανελληνίε εξετάσει του τελευταίου καιρού δεν μιλάω για το κύρο ή αν θα διεξαχθούν. Μιλάω για αυτέ καθ' αυτές και το πνεύμα του των πανελληνίων εξετάσεων με μια κοινωνία που δεν μπορεί καν να παρακολουθήσει τα παιδιά. Είμαι. 62 χρονών είμαι, 43-44 χρόνια δημοσιογράφος. Θυμάμαι πάντοτε στην εποχή των Πανελληνίων και όταν ασχολιόταν το δικό μου το παιδί και όταν δεν ασχολιόταν το δικό μου το παιδί η χώρα ήταν στο ρυθμό των Πανελληνίων Εκστάσεων. Με αποτέλεσμα έστω και εμέσως η χώρα να είναι στην πλάτη να στηρίζει, στα πόδια να γίνει τύπο πόδιο στο κεφάλι να μπορεί να κάνει αέρα και να σκουπίζει τον υδρότατη τη νιώτη τη. Αυτό τώρα ξεχάστε το, δεν υπάρχει καθόλου. Πέρασαμε ένα ακόμα Eurogroup. Μα τι Eurogroup είναι αυτό. Πρέπει να πανηγυρίζουμε. Κανεί δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να πανηγυρίζει. Ηδη τυπώθηκε στο φύλλο κυβερνήσεω αυτό που ψηφίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα δείτε την εφαρμογή του αμέσω τι επόμενε μέρε στην τσέπη σα. Και είμαστε μπροστά σε ένα επόμενο Σαββατοκύριακο όχι αυτό το αυριανό μεθαυριανό αλλά το επόμενο στο οποίο θα έρθει και ε, το υπόλοιπο του τυφώνα πως τον λένε όταν είσαι πολύ μεγάλο, 5 τυφώνα 6 τυφώνα 7 ανάλογα με αυτά που δείχνουν οι ταινίε. και καπάκι όλα αυτά ευτυχώς υπάρχει μια πολύ ευχάριστη είδηση μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση έμεινε εκτός Eurovision εκείνο εκεί το συνονθήλευμα από ποντιακά ραπ που μετατρέπονται σε αγγλικά, και έχω και μια φίλη που μου λέει: Γεια, παιδάκι, μου, να πει κάποιο δύο κουβέντε ιταλικά, μετά να πει και δύο αγγλικά. Άντε να πει έστω και δύο κουβέντε ελληνικά και να πει δύο κουβέντε αγγλικά. Αλλά να παίρνει ένα ραπάρι ποντιακά και μετά αγγλικά, με μια παραφωνία, με ένα συνονθήλευμα, με ένα πράγμα, και αν το λε και Utopian Land. Ούτε στη Utopian Land δεν σταθήκαμε, δόξα, δόξα τα αυτιά των κριτών απανταχού τη αλλά έτσι μ, θα πέσουν τα έσοδα της τηλεθέασης στην Ελλάδα η ART που καρκινοβατεί αν δεν έχει και καν' αγώνα αν δεν έχει και καμιά Eurovision από θεαματικότητα δεν παναβγαίνει κάθε μέρα να πανηγυρίζει τι ωραίο που είναι ο Τσίπρας και τι καταπληκτικά που σωθήκαμε. Γιατί ω γνωστό, πρέπει πρώτα να σφαγεί για να έρθει μετά η Ανάσταση. Πάμε στο Μελαγχολικό εμβατήριο. Ο Νίκο ο Γάτσο στους στίχους ο Μάνο Κατσιδάκη στη μουσική. Είναι γραμμένο πίσω το 1976 όταν άρχιζε ο κύκλο τη που όλοι τώρα λένε ότι τον κλείνουν. Αλλά τον κλείνουν πώ. Ε, ξέρει τι είναι να πηγαίνει με το που βγαίνει πρωθυπουργό ο Τσίπρα να καταθέτει γαρίφαλα στην Κυφαρισάριανή και τώρα να ανοίγει μουσείο εαμικής αντίσταση στην Κυφαρισάριανή και να μην εμφανίζεται μισός κυβερνητικός αριστερός αξιωματούχος τι μας έμεινε λεφτέρη, που είναι του Θεού το χέρι να κάψει το φωνιά και το ληστεί και καινούριο κόσμος να χτιστεί Έσπασε μωρά, κοίτανε πρωί στη γη την κολλασμένη. Άλλοι στα χέρια πήραν τη ζωή, κι άλλοι νε προδομένοι. Τι μα έμεινε, νικίτα γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδε χρόνια. Πάνω στον τροχό, Ποιο τιμάται, πε μου το φτωχό. Τι μα έμεινε, ελεύθεροι, Πούνε του Θεού το χέρι. Να τάψει το φωνιά και το ληστεί, Και καινούριο κόσμο να χτιστεί. Πάψε πια τα ειδόνινα λαλή στις λεμονιάς τα φύλλα Άλλοι τη στράτα πήραν την καλή κι άλλοι την κατρακύλα Τί mm -hmm. μας έμεινε νικήτα γύρνα πίσω σου και κοίτα χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό Ποιο τιμάται, πε μου το φτωχό. Τίμασε με ελευθερή. Ναι Τούνε το χέρι. Να κάψει το φωνιά και το ληστή. Και καινούριο κόσμο να χτιστεί. Να είμαστε λοιπόν εδώ στον ήχο, είναι βεβαίω ο ΡΕΛΕΦΕΜ έτσι, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, στον ήχο μαζί μου είναι σήμερα η Μαρία Υψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίδα η Βασιλά, στη μουσική επιμέλεια πάντα η Νάνση να είναι καλά σήμερα έχει διαλέξει από τον αφρό, από τον αφρό της μουσικής μας έτσι ώστε να καθαρίζουν τα αφιά γιατί όταν γιουροβιζιονίζει κανένα. Και μάλιστα υπό τέτοιες προποθέσει θέλει μετά πολύ ο το καθαριστέ στο σπίτι, Δηλαδή γιατί δεν χρειάζεται έξοδο, τίποτα. Πατά στο κουμπάκι, ακούζει ρεαλφm και συνέρχεσαι. Και αν θέλετε να στελείτε μήνυμα, με το sms πρέπει να γράψετε ρεαλ και το μήνυμά σα και να το στείλετε στο 54% για να τα ξενηθυμηθούμε μετά από τρει εβδομάδε και απεργίε. Και πάμε και στο email, η διεύθυνση είναι για όποιον τυχόν οδηγεί, ε, το τηλέφωνο είναι εύκολο. Στο κρατήστε στο πίσω μέρο του κεφαλίου σα. Θα υπάρξουν και κληρώσει 200 Δεν χρειάζεται να ε, σα πω ότι είναι κανονικό το 200, έτσι όπω ακούγεται. Δεν είναι 208. Κάμια φορά μπορεί και όπω διαβάζετε κάποιο να μην το καταλάβει. 211-200-8200. Λοιπόν, ε, πώ αισθάνεστε, είστε ευτυχισμένοι. Είσαστε γεροί, βέβαια όσοι ακούτε, γεροί θα Ελπίζω να μην χρειάζεται κάποιο βοήθεια Να σηκωθεί να πάει για παράδειγμα, να κλείσει, να κάνει εξετάσεις Α, είναι έναν ιδικό, ειδικό, ξέρω Νάσιο. Άσιο Και να πάει σήμερα και να είναι 40 χρονών Και να τον έχει τρομάξει ο καρδιολόγος και να πάρει ημερομηνία 24 Ιουνίου και να απαντάει σήμερα ένας άνθρωπος μι, μιλάω για έναν υπέρυχο έτσι καρδιά ισοφαγικό που λένε ε, να παίρνει και την απάντηση ε, δεν έχουμε άλλη ημερομηνία μετά τις 24 Ιουνίου και να απαντάει κλείστε μου ούτε το αν είμαι θα έρθω το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με πάρα πολλούς άλλους οπότε το χρόνια και ζαμάνια Μα πήραν το Αιγαίο οι Τουρκαλάδες αλήθεια για ποιε μιλάνε αφού δεν έχουμε Οριοθετημένε ΑΟΣ, Ποιο αμφισβητεί κάτι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και τα μάτια σας τα αλήθεια στο Αιγαίο. Με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, προς τους ανθρώπους σας, προς αυτά που διαβάζετε. Μην, υπάρχουν, και, υπάρχουν και πολλή προπαγάνδα, υπάρχει πολύ τρολ, αλλά να είσαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Η δήλωση των Τούρκων και όλα όσα κάνουν ξαναγυρνάνε την πάγια θέση της Τουρκίας εκεί που ήτανε θέλει να έχει τον έλεγχο μέχρι τον 25ο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, παράλληλο, ή το κομμένο Αιγαίο στη μέση φροντίζει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο και όπως λέει και η επιστολή που έστειλε στον ΟΗΕ, α, αυτό το ζητάει εξ αρχή, δεν χρησιμοποιώ τους λατινικούς νομικούς όρους, εξ και εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, εκεί είναι στραμένα τα μάτια, ε, αν βλέπατε τι συμβαίνει από δορυφόρους γεωστρατηγικούς της Τουρκίας όπως είναι η Αζέρ και το Αζερμπαϊτζάν, θα πρέπει να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι πανηγυρίζοντας σε πράγματα που σχετίζονται με δορυφόρους της Τουρκίας γιατί την ώρα που μοιάζουν να είναι καλά για μας είναι πάντοτε πολύ καλύτερα για την γείτονα Τουρκία δεν είναι ώρα να μιλάει κανένα για προδότες, προδοσίες και εθνικά πράγματα κανένας ενδεχομένω, αλλά η ανυκανότητα. Η ιδιωτέλεια, η μικροψυχία, η υπερβολική εμπιστοσύνη στην επικοινωνία μπορεί να σε κάνει να κλείνει σε δύο γραμμάτες και ένα μαντιλάκι το σύγχρονο Καραγκιόζη του 21ου αιώνα. Εξαιρετικώς αφιερωμένο του Καραγκιόζη Ομπερντές σε ερμηνεία στίχους και μουσική του Μάκη Σεβίλογλου σε όσους παίζουν με τα μαντιλάκια έχοντα πετάξει λευκή πετσέτα στου δανειστές αφήνοντας έξω από την πώληση Μόνο τι παραλίε και αυτέ μένει να δούμε ποιε αφού έχουν γκριζαριστεί ολόκληρε περιοχέ και νησιά και του αρχαιολογικού χώρου. Το επόμενο βήμα, λογικά, έτσι όπω πάμε, μπορεί να είναι και η Ακρόπολη. Οπότε ο Μάκη έχει δίκιο να λέει: Ζήτεται χώρα μακροβάτε, πολίτε ματσαλένια πλάτε, λαό κειμένο που να αντέχει, στον καναπέ και στην TV, να είναι και τύχη του στραβή τίποτα να μην έχει. Τελάλι είναι στο μαγαζί. Ζητείτε χώρα επίγοντο του νόμου να τη ρίβε οντό. Ζητείτε χώρα στου αιώνε που να αγαπάει τον άνθρωπο. Τα γιαχυγοφύλλα άνθρωπο να παίζει με κανένα. ς πρατιμάσνλες για κνης συνή σττης πλίγες στο συστήμα και σεγνατάνει στη σήμα Συτητα χωρά πολίτες ματσαλένιες πλατές. Λαός κειμένος που να τέχει, στον κανάπαι και στη TV, να νέγει η τύχη του στράβη, τίποτα να μην έχει. Βρε τι μας λες, βρε, τι μας λες. είσαι καλά <Γιαλάκι> να βάλω τα ίδια ανάπω Βάλτε και εσείς τα ίδια ανάποδα και ακούστε με Ακούστε με καλά γιατί έχω μια εξαιρετική κλήρωση Ένα εξαιρετικό βιβλίο Είναι από τα βιβλία που έχω ερωτέφτη. Το εννοώ, το έχω ξαναδώσει Δεν με νοιάζει. το ξαναδίνω γιατί γιατί έχω και λόγο που το ξαναδίνω. Ο συγγραφέα έρχεται στην Ελλάδα και θα παρουσιάσει το μυθιστόρημά του τη Δευτέρα στις 16 του μηνό, στι 7 η ώρα το απόγευμα, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Πατησίων 47. Το λέω για όποιον θέλει. Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που έρχεται, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, θα μιλήσει μαζί του η Μόνικα Ζέκα. Για ποιον πρόκειται? Για τον Μαράνη. Είναι ο συγγραφέα τη νέα Ακού τον τίτλο και λες Παναγιά, μου τη σχέση έχω εγώ με τα φιλανδικά, τη σχέση έχω εγώ με τη γραμματική της φιλανδικής και αν είναι και κανένα παλαβό. Είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Ταυτόχρονα τρυφερό ταξίδι ε, στον ψυχισμό ενός ανθρώπου χαμένου, στα επίχειρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο άνθρωπο έχει βουτήξει βαθιά μέσα στην έννοια. Τη γλώσσα, θέτοντα το ερωτηματικό, το οποίο το θέτω εγώ κάθε φορά που ακούω ανθρώπους που ακούνε πότε τον ένα πότε τον άλλο, είναι σχάτο του τζακαλώτο. Υπάρχει μνήμη χωρί γλώσσα. Για καλοσκεφτείτε το, υπάρχει μνήμη χωρί γλώσσα. Λοιπόν, ο Διέκο Μαράνη, που είναι γεννημένο το 59 είναι επινοητή τη γλώσσα Ευρωπάντο, στέλεχο Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Βρυξέλλε. Σκάφησε τέτοιο βαθμό ρίζε τη γλώσσα των ανθρώπων. Και ρίχνει μια γέφυρα μεταξύ παρελθόντος, παρόντο και μέλλοντο. Στο εξαίσιο του μυθιστόρημα, η νέα φιλανδική γραμματική καταφέρνει να ενώσει όλο τον κόσμο μέσα από τη διαδικασία τη γλώσσα ως εργαλείου επικοινωνία, αλλά και ω σύστημα πλοήγησης σε έναν όλο ένα πιο σύνθετο ευρωπαϊκό κόσμο. Αλλά μια γλώσσα που παράγει ιδεολογία και εθνική συνείδηση, και διαμορφώνεται με τη σειρά τη από την ιδεολογία και την εθνική συνείδηση, χωρί φλιαρίε χωρίς ε, επιστημονικοφανεί προσεγγίσεις με συναισθήματα και με σκέψεις ειλικρινά σας το λέω θα το χαρείτε έχω τρία βιβλία για τους πρώτους τρει που θα τηλεφωνήσουν 211-208-200 μακάρι τέτοιοι να υπήρχαν και άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο του υπαλληλικό μπας και βλέπαμε κάτι καλύτερο γραμμένο στα papers εκτός από τον Παναμά κλέψανε λένε Έχω πολλά μηνύματα και ωραία μηνύματα για όλα αυτά όσα έχουν γίνει και άλλα που γίνονται στην καθημερινότητα μέχρι την uh, Παρασκευή για την 24, τέσσερις Παρασκευές αυτήν την Τέταρτη στην οποία μιλάμε. Έχουμε χάσει τρει Παρασκευές μεταξύ μας, θα πρέπει να τα πάω μετά τις διαφημίσει, ε, μετά το Δελτίο ειδήσεων. Και που θέλω να σας πω, είναι λιγάκι να καθίστε να καλοσκεφτείτε ποιο δικαιώνει στην πραγματικότητα τον Κατρούγαλο όταν λέει ότι αν το νομοσχέδιο ήταν λεμιτόμος, αν ο νόμος ήταν λεμιτόμος θα είχε φτιάξει το σύνταγμα Η χιδεότερη, φτηνότερη ε, θέση που εκφράστηκε αυτές τις μέρες είναι αυτή η κατρουγκαλιά Το εννοώ ότι η δηλαδή όπως λέγαμε παλιά ε, και εξακολουθούμε να λέμε κασίδιαριές Τώρα αυτό έχουμε και μια κατρουγκαλιά είναι ο ίδιος άνθρωπος που για να φωτογραφηθεί την πρώτη μέρα το Γενάρη Με το ε, ε, Υπουργικό Συμβουλίο σηκώνονταν στις μύτες των ποδιών του για να φαίνεται ψηλότερος Άρα όταν έναν κόσμο κουρασμένο, απογοητευμένο, βαρεμένο Έναν κόσμο ελπίζω βαθιά ενοχικό Που συγχώρησε μια φορά το ναι που έγινε όχι Και τώρα τρώει στη μάπα τα επίχειρα της δικής του επιλογής που βάσει τις ελπίδες του στον Καμένο, που στηρίζει, μονομπλοκ του 153, να ε, αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά. Η ερώτηση «Τι θα γίνει» πρέπει να καταργηθεί. Δεν είναι φυσική, φυσικό φαινόμενο αυτό που γίνεται. Είναι απόφαση ανθρώπων με εξουσιοδότηση άλλων ανθρώπων, δυστυχώς στο αθλιο εξαθλιωμένο αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αν δεν αντικαταστήσουμε την ερώτηση με το «Τι θα κάνουμε» τώρα, εδώ και τώρα, δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Σα αφήνω λοιπόν ω τι ειδήσει με τον Τιμονιέρη μουσική στίχη του Αλκύωνου Ιωαννίδη ο Σοκράτης Μάλα μας και μαζί με τον Αλκύνο τραγουδάνε «Αν μου σταθεί αντίπαρος σου εκδίδω και βιβλίο και καπετάνει ο κάμνος σε ένα μεγάλο πλοίο στις πλάνη σου τα πόνερα ελεύθερος κολύμπα και κάθε χρόνο μια φορά σπάστα και κάν τα λύμπα». έχει δίκιο. Μη λες πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου, μην ψηλά, μη θες πολλά, μηνες στο μέρτικοσου. σου, μηνες στο μαύρο σου κενό, στην κριζά σου την πόλη, μην έχει μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Βλέψου αναπαυτικά «Πιάσε μου το τιμόνι». Πατρέψου στα περιοδικά «Σμίξε με την οθόνη». Μέσα από τι κάλπε σε σχισμή τα παιδιά σου. Κύση, στα κλεισ σου και από τον κόσμο, χάσου. Ένοσα το Σάββατο να βγει στη νύχτα του άλλου κόσμου. Μια Κυριακή να βαρεθεί και αλλιώ ξανά μου. Ζήτά μου αν θέλει νικά. Στε γη, τροφή και αμάξι. Δική μου γη που σε και γη που θα σε θάψει. Καθί σαν πίσω στον και βιβλίο, και τα περτάσε σ' ένα μεγάλο πλοίο στη τα πόνερά. Ελεύρω κολύμπα και κάθε χρόνο μια φορά σπαστά και κατανταλύμπα. Φραχτεί στην καρδιά σου και στο πανί του ήπρου σου. Προβάλλω τα όνειρά σου. Τη με κι εγώ και πώ να με νικήσει. Χωρί εμένα δεν μπορεί να ζήσει να σβήσει. Να είμαστε, λοιπόν εδώ, κλέψανε, τώρα βγαίνουν και οι κατάλογοι των φανερών κλεφτών, γιατί το συνεχές κλέψιμο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, να αντιγυρίσω τα Χριστός Ανέστη, αληθώς, ο Κύριος, τον φίλο μου, τον παντελή, το χάρο, θα κόψω από το λεξιλόγιο το χρόνια πολλά. Διότι το χρόνια πολλά αφορά μόνο στην αποπληρωμή του δανείου. Είναι τα μόνα πολλά χρόνια που ξέρω μπροστά μου, που πάει σίγουρα μέχρι το 70%. Μέχρι το 2070, κοκαλάκι από μένα, ναι. ο γιος μου θα βγαίνει στη σύνταξη, θα είναι εκεί γύρω στα 67-68, αν έχει σύνταξη. Η μόνη σίγουρη ημερομηνία που ξέρω είναι 60 χρόνια από τότε, δηλαδή το 2060 μεταξύ 60 και 70. Επομένως λες χρόνια πολλά και τι να ευχηθεί δρα παιδάκι μου να διατηρηθούν τα μνημόνια, διότι εκεί που δεν θα έρχοντανε τρίτο και θα σκιζότανε και θα γινόταν, ήρθε ένα διαρκείας. Διαρκείας είναι το μνημόνιο. Δεν αντέχω πια εγώ, εγώ που είμαι το επαγγελματό να ακούω δελτίο ειδήσεων δεν, μπο δεν μπορώ να αντέχω τη διαστρέβλωση Δεν μπορώ να παίρνω στα χέρια μου διαμαρτυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση Εσωτερική αντιπολίτευση από τους 53 του ΣΥΡΙΖΑ Που ψήφισαν μονομπλοκ μαζί με τους άλλους 100% 153 ήταν οι ψήφοι. Έχουν βρει το 53 για να κόψει το 100 από κάτω. Κόβουν και αυτοί έτσι. Θεωρητικά, ότι τα είχα μου να κάνουν εσωτερική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Λάμπρου, όταν επικεφαλής διανοητικά και πολιτικά των 53 είναι ο τσακαλότο που υπογράφει ό,τι υπογράφει. Δηλαδή, τρελαίνομαι όταν μου έρχεται τέτοιο χαρτί και πρέπει να το πάρω τη μετρητή και να το διαβάσω σοβαρά. Λοιπόν, ε, έχω τα μήνυματά σα γι' αυτό σα λέω. Τα κόψω το χρόνια πολλά. Δεν μπορώ το λέω. Να πω στο φίλο μου από τον Χωριό, το Γιώργο. Είναι δίκιο. Πρέπει να κόψει και το αριστερή κυβέρνηση. Γιατί αν αυτό είναι αριστερή κυβέρνηση, έχουν πατρέψει Ιεροσολίμων, έχω βγάλει μουσια είμαι και σαν τον Άριβελουχιώτη μαζί και βαστάω στα χέρια. Τι να σα πω, ένα σκουπόξινο με το οποίο παίζω ε, στη Eurovision την ε, 8η θέση. Δηλαδή δεν είναι, είναι τρελοκομείο ορισμένα πράγματα και δεν μπορεί κάποιο να τα δεχτεί. Λοιπόν, να χαιρετήσω. Σα είπα ότι έχω πολλά μηνύματα και καλό είναι που έχω πολλά μηνύματα. Ε, βασιέσαι και στον αέρα δηλαδή. Α, α, α, α, α, πού να βασιέσαι αλλιώ. Μόνο κουνώντα στα φτερά σου και το στόμα σου και τα χείλια σου α, είναι, αυτά είναι για άλλους είναι τίποτα φασισταριά για τίποτα άλλους ο Γιάννης ο Βλαχογιάννης ε, το, μας πήραν το αιγαίο του Βουρκαλάδες έχεις δίκιο, το παίρνουν σιγά σιγά αλλά α, σιγά τώρα μην υδρώσουμε θα το πάρουν με κάποιο τρόπο έτσι δηλαδή. να πω χρόνια πολλά και να ευχαριστήσω, ε, τα λέω και στην Άνση γιατί υπέροχο τραγούδια που διαλέγει τον ε, φίλο μας τον Ικήτα ε, Γεια σου Ρενιόνιο Μπακάλι α, ρε. Έχει και απόλυτο δίκιο. Και καπάκι να λε, μου ήρθε ο Δήμο Αθηναίων. Δήμος Αθηναίων είναι αυτός Να δίνει στα βασισταριά το χώρο του πάρκου Χωροφυλακής Απολύτω. Εκεί που είναι το μνημείο του Πελογιάννη. απολίτος Για να κάνουν εκδήλωση. Απολύτω. Γιατί τώρα τα δικαίωμα του, το δικαίωμα του πολίτη. χρόνια ο Τώρα μπήκε στο καμίνι τη Realpolitik. Και σου λέει Με ποιο δικαίωμα εγώ θα κόψω το δικαίωμα του φασίστα να πάει στο άγαλμα του Μπελογιάννη να κάνει εκδήλωση. Να δούμε πώ θα το βρούμε το άγαλμα του Μπελογιάννη. Το λέω τώρα, ξέρω τι θα Θα το βάλουν, το σκουπίσουν και να το γυαλίσουν μετά, για να δείξουν ότι είναι και έτσι πολιτισμένοι οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Λοιπόν, σε τι χώρα ζούμε, Γιάννη μου. Α, τι να σου πω. Χθε, λέει ο Νίκο Τραβελάκη, έβγαλε έναν του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό και τον πρόεδρο των οικονομολόγων ή κάτι τέτοιο. Προσπάθησαν να μα πούνε πόσα λεφτά μένουν στην τσέπη του Έλληνα που έχει εισόδημα καθαρό, θα σε γελάσω, δεν έβγαλα. Συμπέρασμα 12.000 το χρόνο δεν μπόρεσαν. Σιγά καλά που θα μπορούσαν. Όλα τα νόμπελ φυσική ιστορία, μαθηματικών, λογοτεχνία, ποιήση, ε, ανθρωπιά. Δηλαδή, τι να σου πω, ξέρω εγώ, τον, τον Άγιο Αυγουστίνο να φέρει. Να στα βγάλει, ότι θα σου μείνουν και λεφτά στην τσέπη με τα οποία θα κάνει αποταμίευση, επενδύσει, θα βοηθήσει τα παιδιά, του γέρου. Δε, δεν, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν συζητιέται. Λοιπόν, ο φίλο μα ο, ο Γιάννη Ωχαλιώρη ο επισημαίνει από τα πράγματα που γίνανε. Με αυτά και με αυτά τα λίγα, ο Ζαρινόπουλο, δικό μα, βουλευτή, καταδικάζεται για εξύβριση χρυσαυγητών. Ο Καμίνη δίνει τη χρυσή, στη χρυσή αυγή το χώρο που εκτελέστηκε και ο μπελογάνη. Ιδάκη προσπαθεί να περάσει σωματίο Χρυσαυγητών στο έκα και ο λέξη φέρνει τον κόφτη. Όλα καλά. Να, ορίστε, αυτή είναι πολύ σοβαροί λόγοι για να πανηγυρίζει κάποιο και να είναι πάρα πολύ καλά. Και ο φίλο μου, ο γάύρο. Χαύρος... Θα περάσω και σε κλήρω τώρα θα ωραία, θα σου κουτί. Όσο ήταν η Σοβιετική Ένωση, λέει, η Ούτε κατά διάνοια δεν είχαν πιαστεί, όχι σε πόλεμο, ούτε καν σε ένταση. Από τότε που διαλύθηκε άνοιξαν παντού μέτωπα. Όσο ήταν η Σοβιετική Ένωση, δεν τόλμησαν ούτε καν να κουμπίσουν τι λίγε κατακτήσει των λαών τη Δυτικής Ευρώπη. Όπω έχει γράψει ο πρωθυπουργό μα, λέει ο φίλο μα, το ευρωπαϊκό όρομα γεννήθηκε όταν έπεσε το τείχο του Βερολίνου. Μόνο που έπεσε στα κεφάλια μα. Και επειδή έπεσε στα κεφάλια μα, εγώ θα σα πάω σε ανθρώπου που αξίζει τον κόπο να του κοιτάμε, να του ακούμε, να παρηγοριόμαστε, να διασκεδάζουμε, να θυμόμαστε. Λοιπόν, τη Βασιλική Καρακόζα την έχετε ακούσει πολλέ φορέ ενδεχομένω πολλοί από εσά και είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη με εξαιρετική φωνή. Τι αδερφεί μου τι επιλογέ ξέρετε. Λοιπόν, η αδερφούνα μου έχει την επιμέλεια του προγράμματο στο Σταυρό του Νότου Πλάσ για μία και, και μοναδική παράσταση, 5η-19 Μαου. Λοιπόν, εκεί μέχρι και εγώ έχω δώσει κάτι στίχου ενό τραγουδιού. Θα μαζευτεί πολλή κόσμο. Έχω τρει διπλέ προσκλήσει για να ακούσουμε αθλητικές μελωδίες της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, τη δωρική φωνή της Βασιλικής Καρακοστας, θα μοιραστεί μαζί μας καινούργια τραγούδια και δεν μου αρέσει να μιλάω μόνο για τους Σταρ, που είναι πάντα οι ερμηνευτές των τραγουδιών, θα υπάρχουν από πίσω της ο, ο Κουσάκης με τα τύμπανα, ο Σιφάκης με το Κοντραμπάσο, ο Μάμας με το Σαξόφωνο και το Κλαρίνο, ο Ντινάκος με την κιθάρα και το μπουζούκι, η Μ ο Αναστάσης Χριστοφιλόπουλος και η Ελευθεριάδου με θεατρικοχορευτικές παρεμβάσεις θα υπάρχει και πολύ κέφη και καλή διάθεση τρεις τυχεροί διπλές προσκλήσεις τρεις να έρθετε με την παρέα σας να χαρείτε τη Βασιλική Καρακώστα να χαρείτε και εμάς να σας χαρούμε στο 211 Άντε πάμε σε κάποια καλή μουσική να την ακούσουμε, ήταν 12 του Μάρτη. Σκεφτείτε τι έχει συμβεί από το Μάρτη μέχρι σήμερα. Σκεφτείτε από τότε που ψηφίσατε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στο όχι, όχι, όχι που έγινε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και τώρα λέτε ότι είστε και κουρασμένοι εκτός των άλλων, από τις πολλές κολοτούμπες, να θυμάστε ότι όταν βάζετε κόκκινες γραμμές, να τι βάζετε εσείς για τον εαυτό σας. Όταν αφήνετε άλλους να σας βάζουν καταντάει κουκίδα και πρέπει να ισορροπήσετε πάνω σ' αυτήν. Η αρμηνία της Βασιλικής Καρακόστα, η μουσική του Σταύρου Κουγκουμτζή και η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Άταν 12 του Μάρτη Μέσημέρι Κυριακής Τότε που φεύγε στρατιώτη. Με ένα τρένο τη γραμμή, τρίτη θέση σε βαγόνι με στο κρύο και στο χιόνι. Τρίτη θέση σε με στο κρύο. Φεσσαλονίδη, καλό καιρίστοτε Μάρο Λάμπρου, επικεφαλή των 53, άρθρο με τίτλο Γιατί τέτοια αιμονή με του 53. Ακούστε λοιπόν τι λέει: Δίνουμε μια μάχη μετά από ήττα. Ζούμε με αντιφάσει και δεν φοβόμαστε να το πούμε. Έχουμε αμφιβολίε επίση, δεν το κρύβουμε. Παλεύουμε για να νικήσουμε, διόλου εύκολη υπόθεση. Ρε άνθρωπε, άμα σκέφτεσαι έτσι, γιατί μαζεύει τον Κατρούγκαλο και όλου του άλλου που λένε ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Όταν λες ότι έχει ειτηθεί, όταν λες λίγο παρακάτω, απεγκλωβισμό, ζούμε σε μια Ευρώπη, θέλουμε να φύγουμε από το σημερινό έκτρωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τους μαζεύει τον αντικομουνισμό τους, που εμείς σας λέμε ότι είναι έκτρωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που υπάρχει κουκουέ. Από τότε που στυνότανε το έκτρωμα από το μάστριφ των εστίς τον ψηφίζατε. Δεν σα όλο αυτό, είσαστε και αντικομουνιστέ. Και εξελίσσεστε και σε δημοκράτε που δεν σα αρέσει το έκτορμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο μόνο χώρο που αφήνει ελεύθερο για λόγου δημοκρατία είναι, μην δεν έρθει κανένα φασισταριό να καταλάβει ένα χώρο. Μια θέση, ένα πάρκο, ένα μνημείο, μία δήλωση, ένα βήμα τη Βουλή και να κάθεται και εκεί και να μην φεύγει ακόμα και όταν του λένε Δηλαδή, κάποια πράγματα. Αυτό είναι το ένα που είχα να σα πω. Το δεύτερο. Όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε. Μπείτε, μπαίνετε στα διαδίκτυα, σερφάρετε όλη την ημέρα, βλέπετε βιντεάκια στο YouTube, ενδεχομένως απαντάτε σε tweet, meet, shit, fit, δεν δε με νοιάζει δηλαδή και το shit, το εννοώ το shit. Λοιπόν, μπείτε και αρχίστε να ψάχνετε TTIP. T-T-I-P, Tip. -t είναι η συμφωνία για την οποία πρέπει να ξεσηκωθούν και οι πέτρες να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται να μην αρχίσετε να κολώνετε όταν σας μιλάει κάποιος για θηριωδίες καπιταλιστικές σε επίπεδο συμφωνιών και μονοπωλίων πριν αρχίσουν μερικοί ε, ε, κάτι αστόφατσε, σαν τον Καμίνη, να σα λένε ότι η αστική δημοκρατία διακυβεύεται αφού θα την έχουν κυδέψει και θα σε έχουν σε έναν από πάνω σκελετό στο πτώμα, ε, να αρχίστε τάχα μου δίθεν να ανησυχείτε τότε, γιατί πρέπει να βλέπετε ότι καίγεται η Γαλλία από άκρου άκρου και δεν έχει μνημόνιο η Γαλλία. Δεν έχει 53 και 23 και 43. Δεν έχει καμένο η Γαλλία. Δεν έχει τίποτα δεν έχει από αυτά και όμω καίγεται. Δεν είχε η Αυστρία τέτοια προβλήματα που ξαφνικά είχε ένα φασισταριό να τρέχει με 100. και τώρα να ψάχνουν να δούνε με το φασισταριό πώς θα τα βγάλουν πέρα. Να σου παίζω εγώ τραγούδια σήμερα για το τρένο που έχει γραφτεί το 1976 και να μην περνάει ρουδώνη σε τρένο. Φτάνει να έχουν αποφασίσει οι ευρωπαϊκές χώρες πώς θα κλείσουν και τι δεν θα κλείσουν από πλευρά σύνορων. Καθίστε και ψάξτε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διατλαντική συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε και έγινε. Όλε οι συζητήσει και οι διαβουλεύσει με σήμερα ήταν άκρω απόρριτε. Έχουν αρχίσει και δίνονται σε δημοσιότητα προφανώ γιατί πηγαίνουμε προ υπογραφή. Αυτό που θα συμβεί, θα σα το πω με λίγα λόγια. Ολόκληρο ο κόσμο θα είναι τυπικά, νόμιμα και πολιτικά νομιμοποιημένα στα χέρια 5, 6, 10, 20, 30 maximum πολυεθνικών εταιριών. Δεν θα μπορούν τα κράτη να αποφασίσουν ούτε την τιμή προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν φτηνότερα, για να σα δώσω να το καταλάβετε, φτηνότερα για να εξυπηρετήσουν εθνικέ ανάγκε. Δηλαδή θα γίνεται σεισμό, θα θες να αγοράσει νερό και δεν θα σε βίνει η πολυεθνική που θα έχει το νερό να αγοράσει το νερό φτηνότερα, να το δώσει τζάμπα. Δεν μπορώ να σα το εξηγήσω. Πρέπει να τη δείτε ολόκληρη, πρέπει να καθίστε να την ψάξετε. Ο ριζοσπάστη γράφει για αυτά τα πράγματα. Μπείτε στο διαδίκτυο. Δεν σα λέω ντε και καλά, δεν κάνω. Πώ το λένε, οικονομική εκστρατεία υπέρ του ριζοσπάστη από το ραδιόφωνο. Δεν το κάνω αυτό. Σα λέω, ανοίξτε, μπείτε στο διαδίκτυο, πατήστε. Έχουμε δημοσιεύσει ανακάρο πράγματα. Και άλλα blog, σοβαρά, βγάλτε μόνοι σα το συμπέρασμα. Ανάλογα με τη θέση, ανάλογα με το, με το χώρο σα, προσπαθήστε να σκεφτείτε αν αυτό το πράγμα υλοποιηθεί. Δεν θα πιαστείτε εύκολα χάπατα από τίτλο που βγαίνει σαμπάνια και φέτα εμπόδιο στην DTIP. Διότι έχει πολύ βαθύτερα πράγματα. Δεν φτάνει η σαμπάνια και η φέτα ως προϊόντα να σταματήσουν την DTIP. Ήδη και η Greenpeace ακόμα ορλιάζει. Το τι μεταλλαγμένο έχετε να φάτε. Το τι να μην μπορείτε να κουνηθείτε από τη θέση σας και να μην συμμετέχετε πολιτικά με ψήφο ή με χωρίς ψήφο, με 53%, με και 2013. Σε τίποτα. Μετά θα λέτε ότι κάποιοι δεν σας τα πάνε. Και επειδή οι κομμουνιστές φοράζουν για την DTIP. Πριν, καν, πριν καν, αρχίσουν να ασχολούνται οι υπόλοιποι αστεί με αυτήν. Εν πολλή, γιατί βλέπουν τα συμφέροντά του να τρίζουνε. Πάμε σε διαφημίσει και αμέσω μετά κολλητά στι διαφημίσει. Θα σου προαναγγέλλω από τώρα για να καθαρίζουν τα αυτιά. Ένα υπέροχο Μάρκο Βαμβακάρη με μια υπέροχη ερμηνεία του καφέ Αμάν. Όλοι, όλοι στο καφέ Αμάν. Του φέρει και τι θέσει και ασπαναγιώτου. Τι μοφελούν οι άνοιξε. Είναι γραμμένο το 1962. Ανοίξτε και βιβλία να δείτε το 1962 τι γινότανε. Για να έρθει μετά το 1967 και σήμερα να μιλάμε. Για του χρυσαυγίτε Στου μακριγιάννη, μπροστά από το άγαλμα του Μπελογιάννη. ]hm. Εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα, Στο σύντροφο του Τάσου του Σταρτζόγλου. Τιμοφιλούν οι άνισσε, τι του κόσμου. Πόσο λουρδιψεύτικο είναι η ανθρωπότης «Σαχ Μάρκο μου να ζούσες τώρα, να ακούσεις, δεν ξέρω τι θα γράφε» Δεν ξέρω τι θα γράφε με τις παλαβομάρες που κυκλοφορούνε και προσέξτε παλαβομάρες συστηματικά διοχετευόμενες και αναπαραγόμενες σαν ε, ποτό, σαν βαρύ αλκοόλ που το παίρνεις για να ξεφύγεις από την πραγματικότητα και είναι πραγματικέ ειδήσει και έρχονται αυτέ οι πραγματικέ ειδήσει, τάχα μου δίθεν, να δημιουργήσουν αυτό το φευγιό και κάνει χάνει ο κόσμο χρόνο, δύναμη, σκέψη, συνειρμό, γέλιο, χαμόγελο, όχι από πραγματική αιτία, αλλά από κάτι, πράγματα που σου κάνουν και κάνει, αε, την ώρα που ακούσω, μ, Δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα, από μία αρχή δεν ξέρετε, δεν έχω κανένα λόγο να είμαι σε πολιτικό ή σε κοινωνικό επίπεδο κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν κάτι λήθη οι και μάλιστα εργάτε σε εκτινοτροφική εταιρεία ανήρτησαν στο διαδίκτυο συμβόλαιο με τα πρόβατα και δεν υπάρχει πώ τώρα διαδίκτυο που να μην ανοίγω θέση που να μην βλέπω το συμβόλαιο με τα πρόβατα λοιπόν θα έχουν ωράριο τα πρόβατα θα τρώνε συνεχώς γρασίδι για να γίνεται οικονομία στην κοπτοχορτική κοπ, μηχανή άρε τα πρόβατα και να ξέρανε λοιπόν, θα, τρώνε, θα τα αφήνουν να τρώνε από τι 9 το πρωί με τι 5 το απόγευμα Συνεχόμένα. Όταν θα κάνουμε διάλειμμα αυτό θα έχουν αυτά τα δικαιώματα Θα σταματάνε σε συμβόλαιο, συμβόλαιο, ωράριο για τα πρόβατα Και αυτό το εμφανίσανε συμβόλαιο Και του βάλαν και υπογραφέ από κάτω και το αναρτήσανε Και όπως είναι εκείνος εκεί ο μπουγα μπουγα ο ηλίθιος που κοπανιόταν Και έκανε αγκαούγα κάνουν αγκα Κάνουνε και άλλοι αγκαούγα Και μέσα σε όλα αυτά Άμα σας πω ο Τζορτζ τι σας λέει, τίποτα δεν σα λέει σε μερικού μπορεί να θυμίζει για άλλου Μάρκε Πιάνου, αλλά σε διάφορα τέτοια πράγματα. έτσι Σα παίρνει από το μυαλό κανένα ποδοσφαιριστή, Κάνα τέτοιο. Όχι, αυτό είναι ένα. Ε, Μπασκίνα, μπάτσο, σπίτι των όπω θέλετε. Ένα αστυνομικό, άσπρο, ρατσιστή, που σκότωσε πριν από κάποιο καιρό, όχι τόσο μακριά ώστε να μην το θυμάστε, νομίζω πέρσι ήταν, έναν Αφροαμερικανό, Τρέιβορ Μάρτιν, 17χρονο, τη Φλόριντα των ΗΠΑ. Και ήτανε και από τις γενεσιουργίες αιτίες δυστυχώς μιας επαναληπτικότητα τέτοιων φόνων, άσπρια αστυνομική, να κυνηγάνε και να σκοτώνουν χωρίς αφορμή μαύρους. Αυτός τυπονοτύπος λέγεται Τζόρτζ Ζίμπερμαν. Πήγε στο δικαστήριο και αθώθηκε αυτός ο κύριος. Αθώθηκε. Αποδείχτηκε ότι ήταν άοπλο το παιδί, δεν είχε μέσα. σημασία, αυτός αθώθηκε. Γιατί η Αμερική έχει μαύρο πρόεδρο και άρα έχει πάψει προπολή να είναι ρατσιστική. Για να κάνετε το συνειρμό με την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα. Γιατί έρχεται το αγλάισμα της Αμερικάνικης Δημοκρατίας που λέγεται Donald Trump Και τον μισό γιατί λέγεται Ντόναλτ και μου πειράζει τον Donald Duck. Ο οποίος είναι πολύ καλύτερο. Δηλαδή τον μισό που λέγεται Donald Γιατί θέλω να τον λένε κάνουμε το μικρό του όνομα Trump, Trump, Trump I Trump you, you Trump me, they Trump them Δηλαδή να το κάνουμε και ρήμα Ότι θέλετε για να μην θυμάται κανένα τον Donald Και καπάκι σε όλα αυτά Μου έρχεται μια είδηση και παθαίνω Έχει φτιαχτεί οργάνωση Στο διαδίκτυο που λέγεται Racist my shoot face στην οποία το πιστόλι του τύπου που σκότωσε και αθωώθηκε το μαύρο βγήκε σε διαδικτυακό πληστηριασμό παλιό μεταχειρισμένο αστυνομικό πιστόλι έναντι 5.000 δολαρίων. Μέχρι στιγμής το διαδίκτυο, ψεύτηκες πιθανότητα οι περισσότερες προσφορές σκοτίστηκαν όμως είναι πως συμπαίνουν μέσα και δημιουργούν το κλίμα έχει φτάσει στα 53 εκατομμύρια δολάρια. Το όπλο του πονιά ακόμα και για πλάκα το κερατό μου το τράγιο ποιος άνθρωπος κάθεται ρατσιστικά μπαίνει μέσα και στείλει ένα μηχανισμό να φαίνεται ότι το όπλο και αυτοί που μπαίνουν μέσα και γράφουν για το όπλο ότι θα δίνανε και 50 και 100 και 200 κλπ να φτάσουμε στα 53 εκατομμύρια στο όπλο του φωνιά είναι αυτοί που διατείνουν ότι θα τα δώσουν για να αντιμετωπιστεί προφανώς εννοπλα. η οργάνωση Black Lives Matter δηλαδή οι μαύρε ζωέ μετράνε, χονδρικά σας το λέω έτσι, που είναι η οργάνωση που θέλει να προστατέψει τα μαύρα παιδιά στην Αμερική και γενικά τα έγχρωμα παιδιά από την αστυνομική αυθαιρεσία του άσπρου κουκλουτσικλάνικου ρατσισμού. Τρως χρόνο ή δεν τρως χρόνο για όλα αυτά. Δεν θα με πειράζει ήταν μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό που με πειράζει ότι όλο ένα και περισσότερα μα όλο ένα και περισσότερα ε, δίκτυα τηλεοράσεις και τέτοια μη ψάχνοντας πια την είδηση γιατί αυτή είναι εμπορευματοποιημένη και κινείται φτάνει να τα παίζει αυτά ως αστιακιά ως παράξενα ως περίεργα εξοικειώνοντα τον κόσμο με την παλαβομάρα δεν σε θέλω πια δεν σε θέλω πια ούτε τέτοιο διαδίκτυο ούτε τέτοια ψέματα ούτε τίποτα από όλα αυτά είναι παραδοσιακό τη μικρασία. η διασκευή και το τραγούδι είναι του δώρου δημοσθένου. Με έναν εξαιρετικά ιδιαίτερο τρόπο θυμίζει πως μπορείτε να πείτε: Δεν σε θέλω πια σε όποιον σα έχει μαυρίσει τη ζωή και την καρδιά. Απ' τα πολλά που μου έχει καμωμένα, Δεν σε θέλω πια, Δεν σε θέλω πια τα σοφικά. Μου τα έχει μαυρισμένα. Δεν σε θέλω πια. Δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυννάτια. Δεν μπόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ. Άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πώ δεν σε θέλω. Δεν μπορείς να ζήσεις Δεν σε θέλω πια Δεν σε θέλω πια Με φοβερήσεις Πως θα αυτοκτονήσεις Δεν σε θέλω πια Δεν σε θέλω πια Δεν μ' αρέξουν πλέον Τα γυναπια. Δεν βοθώ Τα δυο γλυκά σου μάτια Παίζω και γελώ αλλη να αγαπώ Μάθε κι αλλη μια πως Δεν σε θέλω Ανάζια σου να κάνεις Δε σε θέλω πια Δε σε θέλω πια Το ίδιο το έχω Αν ζήσεις κι αν πεθάνει, Δε σε θέλω πια Δε σε θέλω πια Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πωθώ Τα δυο γλυκά σου μάτια Πέσω το και γελώ Άλλοι να αγαπώ Μάθει κι μια πώ δεν σε θέλω Πλέον τα γυννάτια δεν μπω. Τα δυο γλυκά σου μάτια παίζουν και γελά. να αγαπώ. Μαθε κι άλλη μια που δεν σε θέλω πια. Μαθε κι άλλη μια που σε θέλω πια. Μαθε κι άλλη μια που δεν σε θέλω. Θα μια και πιάσαμε την κουβέντα για τα πολιτικά παραμύθια και κυρίως με τη μανία του ελληνικού λαού να αυτοπαραμυθιάζεται. Διότι νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αντιτάξουμε στον Τζίπρα που είχε αυταπάτε είναι ότι πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών αυτοπαραμυθιάζονται. Νομίζουν ότι στη σχισμή που πέφτει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη παίζονται όλα και δεν είναι αλήθεια, αλλού παίζονται. Αλλά ακόμα και εκεί νομίζουν ότι θα γεννήσουνε το δράκο της ε, αυθυνής που παίζει εκεί πέρα και έχει τρία παιδιά και περιμένει να τις σώσουν επειδή είναι δράκη. δηλαδή ε, έχουμε φτάσει σε τέτοια πράγματα για να μείνω λίγο στο παραμύθι για να δούμε πως μπορεί κάποιος όταν θέλει και μπορεί την κατάλληλη στιγμή να επιφέρει κέριο πλήγμα και αυτό ανέβασε στα μάτια μου πολύ την κυρία Τζούλια Ρόμπερτ. Λοιπόν για να σας φτιάξω παρασκευή Απόγευματάκι είναι να σας φτιάξω και λίγο Τη διάθεση με πραγματικά περιστατικά Πέρσι στις κάνες των Γάλλων υποκριτών Του Ολαντρέου που έγινε, μετά ο Που έγινε σπουδαίος που ήρθε εδώ και μίλησε που είναι τελευταίο σε δημοτικότητα, δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία του γκόμενα, έχει 45-50 γκόμενε. Δεν φταίω εγώ, δηλαδή αυτά δεν έχετε ασχοληθεί μέχρι τώρα. Σε πολιτικό επίπεδο και άλλο, υπάρχει και το φεστιβάλ των Κανών. Δηλαδή, σιγά μην έχει περισσότερη λάμψη τώρα η διαδήλωση που έχει γίνει στο Στρασβούργο, στη Λιών, στη Μασαλία Φώτα, δυ δυστυχία, κόσμο. Ποιο σε με αυτό τώρα, Έχουμε φεστιβάλ τη Κάνε. Πέρσι στι Κάνε. Απαγορεύτηκε από του τύπου των κανόνων για να μην χαθεί η, η, η γαλλική γκλαμουριά. Γιατί η γαλλική γκλαμουριά, αν μπορεί να είναι. Μένω άπλυτο όλη μου τη ζωή, αλλά πλακώνω στο άρωμα από πάνω. Ε, καμία σημασία, μπορεί να είναι και αυτό έτσι. Η ψευτογλαμουριά αυτό είναι. Είχε απαγορευτεί και απαγορεύτηκε, Τους σταματήσανε στην πόρτα. Πόρτα, ρε, πόρτα, πόρτα. Σταματήσανε οι γυναίκε που ήταν καλεσμένε στο φεστιβάλ να μπουν από την πόρτα γιατί δεν φοράγαν υψηλοτάκουνα φοράγανε ίσια παπούτσια και με το που τους εμείς και παπούτια, τις έδινε με ίσια παπούτσια τις αφήζανε να περάσουνε από τότε έχει ξεσηκωθεί σύμπασα η ανθρωπότη. Μέχρι και οι, οι, οι βιομηχανίε φτιάχνουν πια όλο ένα και πιο πολλά. Εντάξει, μου πει εμένα τώρα να βάλω, στα νιάτα μου φόραγα. Αν βάλω αυτή τη στιγμή ψιλοτάκουνο 14 πόντου, πρέπει να κλείσω ένα, ένα κρεβατάκι στο, κα, στο ΚΑΤ, πρώτο κρεβάτι πίστα, να το έχω για του επόμενου 5, 6, 8 μήνε, για τη μέση μου, για το γόνατό μου, για το χειρουργημένο μου, για το ένα μου, για το άλλο μου, άσε που δεν μπορούν όλε. Προχθέ διάβαζα ότι απολύσανε μία κοπέλα επειδή εμφανίστηκε στη δουλειά και δεν βαρώ για τα κούνια. Αν τη κοπέλα να βάλει τα κούνια και την απολύσανε. Mm. Θα βρει κανάλι πρόθυμοι να βάλει τα κούνια. Και εμφανίζεται η Τζούλια Ρόμπερτ λοιπόν στο μπράτσο του Τζορτ Κλουνί γιατί μαζί θα παραστούν στα εγγένεια τη ταινία, στην πρωτοπαρουσίαση τη ταινία Money Monster, το τέρας του χρήματο. Οπότε, εικάζεται και μόνο σα τι μπορεί να είναι, δεν ξέρω τίποτα να σα πω για την ταινία. Δεν είμαι ο πάνω ο Τιμογεννάκη. Λοιπόν, αφού εμφανίζεται η τύπησα μαζί με τον Κλουνί, τι κάνει για να διαμαρτυρηθεί, Στην πόρτα στο κόκκινο χαλή τραβάει το ψηλοτάκουνο, το βγάλει και προχωράει στο μπράτσο του κλούνει ξυπολιτή. Βοούν τα σύμπαντα του διαδικτυακού κόσμου πια δεν πειράξε κουτζαμτζού ρόμπε, πρεμιέρα είναι δηλαδή, να τη που φύγε πίσω. Η ανακοίνωση έλεγε απαγορεύεται το φλάτ παπούτσι δεν έλεγε απαγορεύει το ξεπολιταριό, διότι ω γνωστόν πάση τη μορφή φασίσταση, εκτό τον άλλων είναι και η λύθιο. Ετό τον άλλο. είναι και η, Λίθι, η εξορισμού. Δεν μπάνουν 82 πτυχία 75 τέτοια. Η Λίθι εξορισμού είναι διότι δεν αναγνωρίζουν την ανθρώπινη πρόσταση στον ίδιο τον εαυτό του. Οπότε δεν δε, δε, δε συζητήρα να το συζητήσουμε. Λοιπόν, και η Μαντάμ Τζούλια Ρόμτζ. Πέρασε μια χαρά μέσα, ενίσχυσε και το κίνημα, ενδεχομένως θα ενισχύσει και τη βιομηχανία. Δεν ξέρω εάν θα βγουν εναντίον τη και θα βγάλουν τίποτα φετφάδε να τη σκοτώσουν οι ορθοπαιδικοί που θέλουν να παραλαμβάνουν γυναίκε με σπασμένα ποδάρια, επειδή είναι σε 14 σε ένα διαρκέ live εργασιατικότε και μη πορνό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Άχα τη δύναμη να είμαι Julia Roberts την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χώρο για να κάνω και πλάκα από το soundtrack τη ταινία The Trouble with Bliss, η στήχη τη Μαρία Παπαδάκη, το τραγούδι Βασίλη Λέκα, η μουσική του Daniel Ζω με υποφορό και καρτερό, ένα καράβι να με πάρει απόδω, ότι αγαπώ, τα ακολουθώ, μα μου φωνάζει η ζωή να ταρνιζώ, γεροσκαρι, έχω κορμί, μα με δίχωπα λαμποσερούκι κι ακτί, αχ να χατιτινά μη να πω, Φτερά και πετό, τα όνειρά μου σε κοινό. Μαγικό μου το χαλί Στα παραμύθια τα μπαλιά έχει χαθεί Και στη χαρά που μου χτυπά Θέλω να ανοίξω μα δεν έχω τα κλειδιά Σαν το γυαλί σπάω ζωή σε μια άκρη με πετάς χωρίς φωνή Γερός καρή, έχω κορμή Μα μενήξε μπαρκώ σε ερηνική ακτή Αχ, να χαίνει τη δύναμη να πω Φτεράνη μου και παιδό τα όνειρά μου ξεκινώ να βρω Μουσική Σε ένα σκηνή ακροβατό, Αλλά φοβάμαι να μην πέσω στον κρεμό Και προχωρώ προσεχτικά, Ανοίγω δίκτυα ασφαλείας στην καρδιά Σε ένα σκηνή Ακροβατό, Αλλά φοβάμαι να μην πέσω στον κρεμό και προχωρώ προσεκτικά, ανοίγω δίκτυα ασφαλείας στην καρδιά Αχ, να χα την δύναμη να πω Φτερά ανοίγω και πετώ, τα όνειρά μου ξεκινώ να βορώ Λοιπόν, να πω ευχαριστώ στην Πόπη που νομίζει ότι πήγα μόνη μου διακοπές στο Πάσχα, στον πόλεμο ήμουν κοριτσάρα μου, δεν πέρασα όσο φαντάζεσαι καλά. Μετά γύρισα και πήγα και άκουγα τον uh, Νταβούτογλου να λέει πόσο δικιά του είναι η θάλασσα του Αιγαίου, ε, η ειρηνική φιλία του με τον Τσίπρα. Ε, πέρασα! Με τι να σου πω! Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ε, Νίκο τον Καραγιανάκη που λέει ότι ο αντιελαϊκό κατήφορο τη δεύτερη φορά αριστερά κόψτε τα αυτά. Νίκο, τελείωσε. Πια δεύτερη και πρώτη φορά αριστερά. Δεν είναι αριστερά. Για να είμαστε και σοβαροί. Άμα αρχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε ω αριστερά, θα την πατήσουμε. Στο τέλο θα πουλάνε την Ακρόπολη και θα νομίζουν ότι είναι για το καλό μα. Και μια και λέω και διάφορα προσωπικά πράγματα, όπω είναι τα μηνύματα, ξέρει τι είναι να έχει ξυπνήσει από τι έξι όπω εγώ, να κάθεσαι εδώ, οι τυρανννίε του παρουσιαστή, για να γεια αυτό λιγάκι, να πεινά και να έχει μπροστά σου στη real taste και style που κυκλοφορεί την Κυριακή με τη real news συνταγέ. Η μία ε, καλύτερη από την άλλη. Βλέπω μπροστά μου και φτεδάκια, κοτόπουλα, παϊδάκια. Έχει ανήκει η όρεξή μου. Στην άλλη ΕΕ βλέπω ελληνικά αυγοτάραχα. Το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μπορεί να με υποχρεώσει κάποιο στην Ελλάδα το 2016 να φάω παγωτό αβοκάντο. Δεν αντέχω τέτοιου εξωτισμού. Λίγου ακόμα και θα θεωρήσω μεγάλον άντρα το κατρούγκαλο. Συνέλθετε. Οπότε προτιμώ να πάω στα στέκια των ανώμων. Ο Χρήστος Νικολόπουλος ερμηνεύει η στοίχη του Μάνου Ελευθερίου «Στα στέκια των ανώμων στις πονηρές γονιές δεν θα ακουστούνε όρκοι που λένε στις γειτονιές». Στα στέκια των ανώμων στις πονηρές γονιές δεν θα ακουστούνε όρκοι που λένε στις γειτονιές Μιλούν δίκη του γλώσσα και συνθηματικά Σαν φύλλα στον αέρα μιλούν τα ελληνικά κάθε μόρτις για να προσχοληθεί ρουβλιάδι δεν τους νοιάζουν μύθε κουτσοβολιά τους νοιάζει να έχουν μόνο και φιλιά Στα σπιτια των ανώμων και των αματολων. Τι μιατίζουν εξ ώρα των τελών Ξορκίζουν αστυνόμους και αγαπητικούς Και μόνο τα μπουζούκια στα χέρια τους ακούς Στα στέκια των αγγέλων που ξέπεσαν στη γη Ζητάει κάθε μόρτις για να προσχοληθεί. Του νοιάζουν, είπε κουτσοβολιά. Του νοιάζει να μόνο, και φιλιά. <Τι> τον που στη γη, ζητάει κάθε για να προσκολληθεί. Λοιπόν, αξέχασα να σα πω ότι μέσα σε όλα αυτά ε, Εγώ περίμενα σε όλο αυτό το διάστημα που μου φάγανε οι δυο απεργίες Και δεν μπόρεσα να σα ακούσω και να μοιραστώ μαζί σα, Αλλά έπρεπε να γίνουν ε, Περίμενα να γίνει το κύπελο Κύπελο εδώ, κύπελο εκεί, κύπελο παραπέρα Από αναβολή σε αναβολή Περιμένει, α, α, α, α, το Σαββατοκύριακο. Ποιο Σαββατοκύριακο, Σάββατοκύριακο φάει ένα νομοσχέδιο, Σάββατοκύριακο φάει ένα άλλο νομοσχέδιο. Ε, την έχουν δει στο weekend, αυτό για να σα ξεψέρω και λιγάκι. Νομίζω το κάνουν επίθεση τα Σαββατοκύριακα. Διότι όταν έχει πει τόσα ψέματα και όπου να είναι 1η Ιουνίου θα φτάσουν και οι πρώτοι λογαριασμοί, οι αυξημένοι και οι κομμένοι, δηλαδή οι κομμένοι σε ό,τι αφορά τα και οι σε ό,τι αφορά. Θα, θα δείτε πώ θα γίνει. Τον αφήνει τον άλλον τον βουλευτή σου από του 153 που τον έχει έναν και έναν, του κάνει αέρα, του κάνει μασά, του κουβαλήσει μέχρι και ξέρω εγώ. Μπορεί να του κουβαλίσει και χορεύτριε όλου μαζί για να περάσουν καλά να ψηφίσουν. Του αφήνει αυτού να σκοθούν να πάνε στι πόλει του. Όχι, καθόλου. Διότι δεν είναι και τη τώρα και τα γιαούρτια που πέφτανε στον Άδον ή σε μένα σε οποιονδήποτε άλλον. Όχι, όχι. Τώρα αρχίζει και χοντρένει το πράγμα και φραστικά και λεκτικά. Όχι από πλευρά χτυπημάτων, όχι προ αλλά το προγκάρισμα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε για να έχει κι άλλο Θεοβουλευτή, δεν πήγα στο χωριό, τον βάζει να δουλεύει Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, είμαι ρωτά, μου δίθεν γιατί έχει πολλή δημοκρατία, ξεμπερδεύει, τη Δευτέρα πρέπει να είναι πίσω στην Αθήνα για τη Βουλή. Έτσι γίνεται η επικοινωνιακή πολιτική. Βάσανα πίκρε και φαρμάκια καραβοτσακίσματα. Σαν το βράχο που τον δέρνουν τη θάλασσα στα κύματα. Με στο σπίτι μου για σένα όλοι με μαλώνουνε. Λένε ζώρικε κουβέντε και με φαρμακώνουνε. Ελπίζω αυτό να έχετε καταλάβει ότι είναι για μεγάλο έρωτα, δεν μπορεί να είναι για τον τζίπρα που έχετε βάλει μέσα στο σπίτι σα με την ψήφο σα. Και επειδή θέλω να σα αποχαιρετήσω με μια πάρα πολύ ωραία μουσική, το τραγούδι είναι γραμμένο το 1936, είναι τα καραβοτσακίσματα του Μάρκου Βαμβακάρη. Η στίχη και μουσική είναι του μεγάλου Μάρκου. Στο τραγούδι θα ακούσετε το Δημήτρη Ζερβουδάκη και από μέναν να είστε καλά, να περάσετε καλά και να έχετε το αίσθημα ότι μπορείτε μόνοι σας να αλλάξετε τα πράγματα μαζί με όλους τους άλλους δεν μπορείτε όταν δεν συμμετέχετε μεγαλύτερο πράγμα από την αδράνεια και τη μη συμμετοχή ως αυτοκαταδίκη δεν υπάρχει τώρα που θα συμμετέχετε ε, δεν πιστεύω θα σα φωτίσει ο Θεός κανένα σφυρδρά επάνο μπορεί καλό Σαββατοκυριακό Oh, σαν το βράχο που δεν φέρνω τη στα κύματα. Σαν το βράχο.